Βρήκα έναντιονταφιλτής που δεν μπορεί να περιμένει κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβο του. Τι άλλα ελληνικά ρε, γάμο, το να χρησιμοποιήσουμε ή άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρεχούσιμο να, να σας βγάλουν στον δρόμο να πάτε με το πάρκο του καροτσάκι με το και να το μετάξετε στην Ψιτάλια στα παπάρια, του τι έγινε στην Ελλάδα ε, Είναι νόμος αυτού του κράτου. αναγκαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοπεδώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλεις γέλα πάει, γέλα σου λέω είχε ασχοληθεί κανένας απ' τον επιφανηλούχο, ακόμη μέχρι σήμερα, τα νομικά τμήματα των κομμάτων, ένα, ένα κόμμα να βγει να μιλήσει. Ρε, Αλέξη, θα με τρελάνεις εγώ, δηλαδή, θα λέω, αφού είσαι φίλος. Η σύνδενη μας είπε ότι ήσουνα, είσαι δευμαστής του σχεδίου Μάρσα, διότι γύρω στις 600.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστες. Σας λέει τίποτε αυτό. Δεν μπορείς να περιμένει κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβος του, είσαι σκλάβος του, είσαι σκλάβο του, είσαι σκλάβο του. Στον τοίχο, με τον Γιάννη Λαζάρου. Καλή σημερα ημέρα κυρίες μου και κύριοι money, money, Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Άρτα στους 101,5 Με την εκπομπή στον τοίχο θα είμαστε παρέα Καμιά ώριτσα περίπου και σήμερα για τα γνωστά Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου Εσείς το 2681 4061 να μας κάνετε τις δικές σας παρατηρήσεις 2 6 81 4 Το τηλέφωνο Θα διαπιστώσατε όλοι χθες φαντάζομαι ότι η δημοκρατία δεν σηκώνει αστεία και ό,τι λέει είναι νόμος, είναι διαταγή. Έτσι λοιπόν κάποιοι οι οποίοι θέλησαν για κάποιους λόγους να διαδηλώσουν στα σημεία τα οποία απαγόρεψε η δημοκρατία τι συγκεντρώσεις για να μην αμαυρωθεί η εικόνα της Ελλάδος Κατά την επίσκεψη του... Γκάουκ του αφεντικού Έπεσε το ξύλο της Αρκούδας η Μιλάμε η αρκούδα. για ξύλο τώρα έτσι δεν μιλάμε για αστία Εκείνο το οποίο σε, σε προβληματίζει βλέποντα αυτές τις εικόνες Μετά το... το καλοκαίρι του 2011 πότε είχε πέσει το χοντρό ξύλο Είναι η μανία Η μανία με την οποία ε, επιτίθενται η φρουρή της δημοκρατίας ε, στον οποιοδήποτε θέλει να πει κάτι τέλο πάντων σε κάποιο πεζοδρόμιο <Φάγανε>, Φάγανε λοιπόν το ξύλο της αρκούδας ε, χθες διότι, ορίστε παρακαλώ παρακαλώ Και η δημοσιογραφία φυσικά κάνει ότι γουστάρει ή, συγγνώμη, η δημοκρατία. <Τι> Διότι αρχηγοί ρευμάτων και ποταμιών εκείνη την εποχή ε, που πήγαινε η Μούτζα σύννεφο, δυστυχώς μόνο η Μούτζα, έγραφαν ένα στα μούτρα σας. Τώρα καλούνται και από συννεφο δυστυχως μονο η μουτζα εγραφαν να στα λένε οι... πώς τους λένε αυτούς τώρα οι σφιγμομετρητές, ε, αμέσως, αμέσως τσακα τσακα μάζεψαν και ένα 5% το του λαγού μάλιστα. Πάντω το ξύλο το οποίο έπεσε ήταν χορταστικό διότι δεν μπορείς εσύ ρε μεγάλε να αμαυρώνεις την εικόνα ε, μιας ε, περιοχής που είναι υποκατοχή. Λοιπόν, εδώ κυβερνάνε άλλοι, εδώ εξουσιάζουν άλλοι. Στο είπε και δεν Δένδιας εξάλλω. Εμάς ψηφίσατε, εμείς αποφασίζουμε. Λοιπόν, μεθαύριο που θα ψηφίσετε άλλου θα παίρνουν άλλοι, θα καλούνε άλλου και θα κάνετε ό,τι γουστάρετε. Σήμερα λοιπόν κάτσε κλαρίνο. Έπεσε χοντρό ξύλο Και εκείνο σου λέω που σε προβληματίζει Είναι η... Το μίσο, Το οποίο φαίνεται ρε παιδί μου στην εικόνα Δηλαδή πάντα υπήρχε ε, ε, πέφτανε, Έπεφτε ξύλο Αλλά τέτοιες επιθέσεις Με ανάποδα γκλόμπς Και τέτοια πράγματα <Κι> Δεν τα παρατηρούσες <Κι> Τέλος πάντων Αυτό ήτανε πάει και αυτό Και πριν περάσουμε Διότι σήμερα ρηγεί από συγκίνηση η Ελλάδα γιατί την επισκέπτεται το αφεντικό της, ο Γκάουκ λοιπόν πριν περάσουμε ε, στην ε, επίσκεψη του αφεντικού ανοίξουμε μια ματιά στη γελιότητα, στη γελιότητα η οποία τους δέρνει έτσι διότι κατά την ταπεινή μας άποψη τέτοιοι γελοί ήταν πάντα να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας τι κεφαλονιά γνωρίζουμε απαξάπαντες τι συνέβη Εντάξει, ωραία Πήγανε και πέρα, κάναν τις προεκλογικές τους ιστορίες Τάξαν στον κόσμο, δουλέψαν τον κόσμο Εντάξει Λοιπόν, μάλιστα θα θυμόσαστε ότι Μετά από ταξίδι πήγε και ο Πρωθυπουργό. Ε λοιπόν, κυρία μου και κυριέ μου Ενημερώσου ότι Το ξενοδοχείο του Σαμαράκια των Υπουργών Φυσικά δεν το πλήρωσαν τα κονδύλια από τα οποία αρμέγουν αυτοί αλλά ο ταλέπορος Δήμος Κεφαλονιάς αυτή τη στιγμή. Ναι, φάτε πιείτε οραδέρφια, Λοιπόν, τρέχει τώρα ο Δήμος Κεφαλονιάς μέσα σε όλα τα άλλα που έχει εκεί να κάνει γιατί κάτι πρέπει να κάνει για τους κατοίκους εκεί πέρα να πληρώσει και τα φάτε πιείτε τις διανυκτερεύσεις του Σαμαρά και των υπουργών για να στηρίξουν τους κατοίκου. Κατάλαβες μεγάλε είναι γύρω στα 12.000 ευρώ τα ξενοδοχεία του Πρωθυπουργού και των Υπουργών της κυβερνήσεώς του. Λοιπόν, υπάρχει έγκριση δαπανών, εδώ χαρτί ολόκληρο, ελληνική δημοκρατία, πα, πα, ναι, νομ, νομός νομμός κεφαλόνιας, την Ταλιμπάν, έγκριση δαπανών. Φάει τις δαπάνες, ξενοδοχείο τάδε τόσα λεφτά, Ξενοδοχείο τάδε τόσα λεφτά Τάδε τόσα λεφτά Είναι καζόμενα δωμάτια Τάδε τάδε τόσα λεφτά Σύνολο 12.000 ευρώ Διότι Διότι Έχουμε και ανα, αναλυτικά Ας πούμε Ο κύριος Αντωνίου Γουλιέλμος Πήρε μονόκλινο με πρωινό 45 ευρώ Ο κύριος Τρούπης <Δεν, είναι, δεν γίνονται αυτά ρε. Μου. ο κύριος Παπαγεωργίου ενώ αυτοί πήραν με 45 ευρώ ο Τσόλης, ο Δογάνης και ο Ανογιάτης πήραν με 55 ευρώ αλλά ο Παπαγεωργίου Νικόλαος πήρε σουίτα με πρωινό με 85 ευρώ σε παρακαλάβα δεν πάρει ο Παπαγεωργίου σουίτα ποιος θα πάρει η Μόνικα Μπελούτσι αυτά Αυτά Ελληνάρα μου συμβαίνουν Αυτά συμβαίνουν Δεν έχουν ούτε τη τσίπα Ούτε τη τσίπα σου λέω Οι άλλοι, τους, τους άλλους τους βάζανε να κοιμηθούν μέσα στο γήπεδο με τα νερά Ορίστε παρακαλώ Ωραία <συμή> ήταν η Γιατί με, γιατί με ξυπνάς από, το, από τον ύπνο Μπράβο, Μπράβο. Σωστός Σωστό, είσαι καλά Μα αυτός ο τηλεακροατής Τι φωνάζεις ρε Δεν φωνάζω καταρχάς Μια σημείωση Αυτό είναι η ανάπτυξη Πήγαν εκεί και κάνανε τζίρο στα ξενοδοχεία οι άνθρωποι Κάνανε ανάπτυξη Στη χρυ... Ωχ μου διέφυγε ρε παιδί μονά μου Ποιο... Πώς μου διέφυγε, Δο μεταξύ τα έρματα ξενοδοχεία εκεί βάλανε και χαμηλές τιμές Καταλαβαίνει <laughs> καταλαβαίνεις τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή Οχ, μη με ξυπνάτε όνειρο είναι, <laughs> που λέγε ο άλλος Έτσι που λε μεγάλε, αν δεν έπαιρνε σουίτα, <laughs> δεν γίνεται τώρα πως τον είπα ο παπά, Σουίταρ, παιδί. Σουίταρ μαθημένος, να πούμε. Και από την εποχή που φοράγει τον κίτρινο μπροστά του καφέ πίσω. Ω, λαλισανή, ε, ναι, Όπω το λε, μέχρι και το τηλεοπτικό συνεργείο ιδιωτικού σταθμού το οποίο διανυκτέρευσε στην Κεφαλονία το πληρώσαν οι έρμοι οι Οι κεφαλονίτε, μα συγχωρείτε. Δεν θα γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε. Κατατά... Μεγάλε, είδε σόξιμο. Αλλά έχει δίκιο ο φίλο τηλεοπτική. Πήγαν να τζιράρουν ρε, παιδί μου στο νησί. Πήγαν, ε, Αναπτύξαν τον τουρισμό. Εξάλλου δεν το είπε και εκείνο ο, ο καθηγητάρα. Η κεφαλονιά, να πούμε, ελάτε στην κεφαλονιά να απολαύσετε τους σεισμούς, είναι ασφαλής τουριστικός προορισμός. Αυτά δεν γίνονται πουθενά, φαντάζομαι, όπου κυκλοφορούν ελαχίστης λογικής μυαλά. Ορίστε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ. Σε σε παρακαλώ πολύ Άμα ο Αρβανιτόπουλος δεν έκλεινε βίλα Να κοιμηθεί το βράδυ Ποιος θα κοιμάται σε βίλα ρε Ταλέπορε Έλληνα Ορίστε Έλα Δεν, yes, δεν way, ακούω another, Δεν άκουσα you, way, Εμένα ρωτάς Ε είμαι μέχρι ξέντεκά δεν πες μου, δεν σε καταλαβαίνω week, Δεν κατάλαβα Do Έλα, για. Yeah. Λοιπόν, που λες Λινάρα μου ε, Εντάξει, πρέπει να... να Να έχουμε και με ένα σημείο Ένα point συνεννόησης Αλλά δεν υπάρχει Λοιπόν Άμα δεν κοιμηθείρε, παιδί μου, ο Αρμανιτόπουλος στην, ε, στη βίλα, ποιος θα κοιμηθεί με τα λέπορεν έλληνα, εσύ βέβαια η βίλα βέβαια, είχε ελεγχθεί πριν Ά, ήταν σίγουρη για τη παρακαλώ και εδώ μίλησα τώρα η κυρία είναι και δεν είσαι πορνόγελος έλα, για ya, για Αμάν τώρα συ τι θα πει βίλα στα Κυπριακά Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν Πάντως από ό,τι βλέπεις <coughs> Φίλε μου με συγχωρείς όλα <coughs> Τις ε... βίλες αυτόνων τις καταπίνουμε. <coughs> από, από, από τι καταπίνουμε Από ό,τι βλέπεις, από ό,τι διαπιστώνεις δηλαδή <coughs> Πού βρίσκονται ρε πούσι μου τόσοι παλαμαγιστές Πού βρίσκονται ρε πού... Τι απορίες μας δέρνουν και εμάς Άιντε παιδιά, άιντε κεφαλονίτες Tomas τί σας έμελε, τί, τί, τί, τί, τί, τι σα έμελε, είδατε τι ανθρώποι. Τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι. Ήρθαν να σα σώσουνε, ρε, να σα συμπαρασταθούνε. <ind> Σ α, δεν το συζητάμε, ναι. Mm. Λοιπόν, τέλο πάντων, α αφήσουμε στην πάντα τώρα. Ποιο του λογαριάζει τώρα τι κεφαλonίδε, λεφτά έχουν να πληρώσουν. <σ früh> <detto> ε, η φάση είναι τώρα ότι από αυτά θα του ζητήσουν και φόρου για τον Τζίρο, έτσι δεν είναι. Α, βέβαια. Τζιράρ, <lawn> Α, να. Έτσι έχει δίκιο το λέω ακουρατή. Πήρε μπροστά το κράτο τελείω. Τέλο πάντων. Ο κύριο Παπούλια αγκαζέ με το μεταφεντικό το του το Γκάουκ χτε μα είπε ότι μα είπε πολλά και διάφορα ότι θα, θα οι αποζημιώσει λέει θα καλά εντάξει θα θα θα θα, θα. αλλά ο Γκάουκ του είπε κοίτα εγώ δεν μπορώ να πάρω άλλη θέση από αυτή τη κυβερνήσεώ μου δηλαδή με λίγα λόγια θα πάρετε ό,τι πήραν και οι κεφαλονίτε. Κατά την επίσκεψη ε, του Πρωθυπουργού Θυμίζει το ανέκδοτο με, το, με τον πατακό αυτό Ξέρεις που μοίραζε σπίτια Γράψτε τον κι αυτόν Αυτά θα πάρει Λοιπόν ε, Και τι μας είπε λοιπόν Ο κύριος Γκάουκ μας είπε ότι Μπορεί να υπάρχουν συνεφάκια στις σχέσεις Αλλά η, η φιλία είναι βαθιά Ελλάδας και Γερμανίας Έλληνα <ver, ver>, <laughs> <legg and señora. laughs> Είναι πολύ βαθιά η φιλία δηλαδή τόσο βαθιά που μας έχει φτάσει στο Λαρίγκι 70 χρόνια τώρα, παρακαλώ Με Ναι Δεν ξέρω από αυτά εγώ, με συγχωρείτε, δεν με ασχολούμαι με τώρα Όχι, όχι Καλά, να καλά, Καλή σας μέρα, να είστε καλά, κυρία Λοιπόν, μου <laughs> Λοιπόν, είναι βαθιά λέει η φιλία μα, Γκάουκ. Παρόλα τα συναισθήματα τα οποία Τέλος πάντων ευγένουνε. Ε, είναι τον τελευταίο καιρό. Ε, Μήπω μπορούμε να μετρήσουμε πόσο βαθιά είναι αυτή η φιλία, Πόσο βαθιά ξεκίνησε. Άντε, α αφήσουμε τα προπολεμικά. Το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο Ας τα πάρουμε από εκεί Από το 40 και πέρα Πόσο βαθιά Μας μπήκε αυτή η φιλία των Γερμανών Η οποία συνεχίζει και σήμερα Όπως μας ενημέρωσε ο Γκάουκ Και είδες, είδες να πούμε Τι φιλόξενοι είναι οι Έλληνες Ρε μεγάλε Και παρακαλώ Ορίστε <Χε> <Χε> <Χε> Έλα μωρι τώρα και εσύ καλά εσύ είσαι εντελώ. Είσαι τελώς άρρωστος Από πού <Χε> <Χε> Πού το πήγε στο πράγμα Και η Κίνα εγώ στο είπα προχθές Τι κάθε και τσακώρον Τη Ουκρανία δεν είναι δική μας Στο είπα Τι κάθε Άσε σε παράδειγες Είναι δική μας και θα τη δώσουμε εμείς τη Γερμανία Τι, τ, τ, Την Ουκρανία Έτσι μπράβο Έτσι σε παρακαλώ Έλα Ήσυχασε. Άκου τώρα του Έτσι το πας βαθί, πίσω πολύ το παραμύθι με αλάριχος Εγώ σου λέω τώρα ρε παιδί μου στο είπα προηγουμένω ότι ήταν, τσακώνονται για την Ταβρίδα. Πιανού είναι Ταβρίδα, ρε. Δεν είναι ελληνική. Λοιπόν, θα την πάρουμε εμεί και θα τη δώσουμε εμεί του φίλου μας του Γερμανού. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν, αλλά έχω μία απορία. Εδώ θα σα παρακαλέσω πάρα πολύ να βοηθήσετε. Να βοηθήσετε, δηλαδή, παρακαλώ. Ζητάω τη βοήθειά σα. Μα είπε ο Γερμανό, το τονίζω, ο Γερμανό κατακτητή κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα χθε. Με παράτες, μα είπε το εξή: η, η Ακρόπολη, το Καπιτόλιο και ο Γολγοθάς είναι οι τρεις λόφοι που χτίστηκε η Ευρώπη. Αυτό βέβαια το υποστήριζε ο προκάτοχος του, ο Τέοντορ Χόης, Λοιπόν, και μόλις την είπε, τη, τέλος πάντων την, αυτή την, τη, τη σοβαρή κουβέντα που έλεγε και ο προκάτοχό του. Φυσικά ο Μεριμαράκη που έδωσε το χρυσό μετάλλιο της Ναζιστικής ελληνική βουλή. Αν το χρυσό μετάλλιο, Ήτανε χρυσό το δάγκωσαν εκεί με τη μασέλα. Τέλο πάντων, σε ποιον θα το δώσει. Αλλά, μήπως μπορεί κάποιο από εσά, οι οποίοι είμαι σίγουρο ότι γνωρίζετε πολύ καλά την ιστορία, Τέλος πάντων, τι δουλειά έχει, πώ έχτισε την Ευρώπη η Ακρόπολη. Είναι οι τρει λόφοι, λέει, που χτίστηκε η, η, συγγνώμη, η Ευρώπη. Η Ακρόπολη. Το Καπιτόλιο Και ο Γολγοθάς Μήπως μπορεί κάποιος Ξέρω κορέ παιδιά μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε Πριν ανοίξω το Το ντουλαπάκι Μπορείτε να με βοηθήσετε Και πήρε και το χρυσό μετάλλιο Της Βουλής Σε παρακαλώ πάρα πολύ Σε παρακαλώ πάρα πολύ Τρεις λόφι λοιπόν Α, για να δω παιδιά βοηθήστε πριν Γιατί δεν κάνει μην τα ανοίξω τώρα Έλα παρακαλώ Μ <Σ Ass unlocked> Ναι. Ναι. Ναι. Μάρισε, κομμεταφέρω αμέσως. Smartphone. Ναι. Ναι. Ναι. Είναι τελειωτική, την αποδέχομαι, σε ψηφίζω δεν ξέρω, 6 ποτάμι, Ριάκι, τι κόμμα, 6 σε ένα ψηφίζω. Λοιπόν, μου λέει ότι λέει αγροατής. Έχει δίκιο απόλυτο, σημειολογικά. Διότι από την Ακρόπολη. Ακρόπο... Το πήγε ιστορικά, ρε παιδί μου, κατά περίοδου. Με την Ακρόπολη ξεκίνησαν όλα, όπου τέλο πάντων δημοκρατίε, πολιτισμό και τέτοια. Μετά ήρθε η εποχή του Καπιτολ... Καπιτολίου, όπου γνώρισε η Ευρώπη. Τι σημαίνει μοναρχία, βάρβαρος, χαία, με τις ρωμαϊκές λεγιώνες και τα λιμπάν και τα λιμπάν. Και ήρθε ο Γολγοθάς για να δείξει η Ευρώπη το πως σταυρώνει και πηδάει ολόκληρου λαούς. Μεγάλη αποδέχομαι την εξήγησή σου, δεν θα, δεν θα προσθέσω τίποτα αν έχει να προσθέσει κάποιος άλλος φίλος τηλεακροατής. Εδώ είμαι θα να το ακούσουμε... Άκουε Ακρόπολη του Καπιτόλιο και ο Γολγοθάς <laughs> Η Ευρώπη είναι χτισμένη Γεια σου ρε, ρε λινάρα, Ευρωπαϊστή Ρε λινάρα, Ευρωπαϊστή Παρακαλώ Άλιστα. Ναι Ναι, ναι το αυτό το γράψαμε και στο άρθρο Εκεί το ο πρόεδρος του εβραϊκού, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Του εβραϊκού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ναι το είχε πει Ότι τρεις είναι οι πρωτεύουσες της Ευρώπης Η Αθήνα, η Ρώμη και η, η Ιερουσαλήμ Κοίτα να δεις ρε παιδί μου τε, τε, Τα ίδια λένε περίπου Λοιπόν τέλο πάντων Α άστα τώρα τι να κάνουμε Το θέμα είναι θα, α, να πάει και στου ηλικιάδες εκεί πέρα Να συγκινηθεί ο άνθρωπας Να πάει να φάει Μετά με τον Παπούλια Λοιπόν να τελειώνει η ιστορία Λέγαμε λοιπόν χθες Έπεσε χοντρό ξύλο λοιπόν, ε, Για να μην αμαυρωθεί Τώρα πού πας να βγαίνουν οι εικόνες προς τα έξω Ότι εδώ οι σκλάβοι Κάνουν διαδηλώσει Τη μέρα που έρχεται ο αρχηγός Απ' τη Γερμανία Πού πας ρε παλικάρι Φάγαν άγριο χθε. Και ένας ε, ξενταφεύγας εκεί πέρα Δεν άντεξε ο άνθρωπος Όρμεξε σε δύο φρούρους της Δημοκρατίας Οι οποίοι φόραγαν κράνος Καταλαβαίνεις Άμα δεν φρο, φοράει κράνος ο φρορός της Δημοκρατίας Ποιος θα φορέσει Αλλά τελικά Από ότι γνωρίζεις Στο τέλος Σου μένουν οι Οι Στο κεφάλι Τραυματίστηκε λέει παρακαλώ Δεν βάζουν μυαλό με τίποτα Δεν βάζουν μυαλό με τίποτα Βέβαια Εντάξει το φάγαν το ξύλο τους Δεν ξέρω αν Είναι περίεργες οι στιγμές που βγαίνουν Και τρών ξύλο πάντως Δεν ξέρω ναι αυτά που, που, που, που, που, που πας ρε φίλε μου Που πας Που πας Που πας ακριβώς Να μαυρώσεις την εικόνα της επισκέψης του αρχηγού λοιπόν Α αστα τώρα Τι να κάνουμε Θα τα καταπιούμε και αυτά κυρία μου και κυριέ μου Και θα ακουμπήσουμε Στην ελπίδα μας Που είναι η επόμενη διακυβέρνηση της χώρας Από τον Αλέξη και την παρέα του Όπου ένας εκ των ε... Αλεξιακών εκεί τέλο πάντων Σωτήρων Ο γνωστός Σταθάκης Χτύπησε με δηλώσεις Δεν θα καταργήσουμε το μνημόνιο Μας είπε ο Σταθάκης Θα διαπραγματευτούμε τη διανοιακή σύμβαση Θα δια... Προσέξ... Τώρα πάλι θα ο Αλέξης θα μας πει Ότι ρε όρνια δεν καταλάβατε τι είπε Όλο ο... τον παρεξηγούμε αυτό το Σταθάκη Λοιπόν Δεν θα επαναπραγματευτούμε το μνημόνιο Είπε ο Σταθάκης, Αλλά τη δανειακή σύμβαση Μιλώντας σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης Τώρα τι, τι ακριβώς θα παρεξηγήσαμε από αυτά Α, Θα πει με τη δανειακή σύμβαση Ναι εντάξει τα μνημόνια Αφού μας είπε ότι δεν είπε φορολογού Αφού μας είπε bla μπλα μπλα, μπλα μπλα μπλα Τα οποία παρεξηγήσαμε όλα Τώρα λοιπόν έρχεται και μα λέει ότι θα επαναδιαπραγματευτεί τη Δανειακή Σύμβαση. Ναι, εντάξει ρε παιδί. Εντάξει, σολέω. Βέβαια να πω στου παμίτες. Ορίστε παρακαλώ. Ρε παιδί μου ναι. ε, μην... Έλα ηρεμίστε παρακαλώ Α παρακαλώ Δεν έχουνε ρε παιδί μου τώρα και εσύ ηρέμισε να πω Τι σημασία έχει αν τα τρία μνημόνια Γιατί είναι τρία τα μνημόνια σωστά Λοιπόν σου κάνανε όλα αυτά τα πράγματα Σου αφαιρέσανε Α ας την εθνική αξιοπρέπεια ποιος τυχαίζει στο γεωσύστημα Αυτό να πούμε. Αυτά όλα τα πάντα Τα οποία έχουν ξεκληρίσει σκουριέ. Τα, τα, τα, τα μικρότερα λέμε τώρα για τις σκου Σημασία έχουν τώρα Τι να διαπραγματευτεί μα, για αυτά ο Σταθάκης Αυτά τα θεωρεί ω γενόμενα Τέλος, τελεία και πάυλα Τώρα θα διαπραγματεύεται τα καινούργια δάνεια Που θα του δίνει όπως μας είπε ο αρχηγός του Αλέξης Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Και από αλλού Αυτά, τις δανειακέ συμβάσει θα διαπραγματεύεται Βέβαια ο Σταθάκης Εντάξει Σου λέει μια αλήθεια Αυτή είναι η επαναστατική αλήθεια του Σταθάκη. Παρακαλώ. <Καλημέρα> Εσύ τώρα μιλά τώρα. Τι να καταλάβουν. Τι να καταλάβουν. Εδώ μιλάμε. Α σε μόνο το Όλα τα καταλαβαίνουν. Όλα τα μη νομίζουν ότι δεν τα καταλαβαίνω. πω σε καλά. Με τώρα φίλε μου, τι δεν καταλαβαίνουν. Όλα τα καταλαβαίνουν. Σου λέω λοιπόν, σου επαναφέρω Ό,τι έχω πει εδώ και πολύ καιρό Προσωπικά το έχω πει Ό,τι αυτό συμβαίνει μόνο για δύο λόγους Παρακαλώ Έλα so so <suss> Ναι so glad, I'm glad, I'm <suss> Ναι Ναι Όλα ναι ναι. ναι Ναι θα πάμε Ναι, ναι. Όπω το λε. Να σε καλά. Όλα τα γεωφύρια πιασμένα. Όπω το λε. Είναι τηλεπεγνίδι, ρε φίλε. Στόγραψα και στο άρθρο. Είναι τηλεπεγνίδι. Στο οποίο σου δίνει πολλαπλέ. Ε, ε, πώς το λένε. Ευκαιρίε για απάντηση. Και ξέρει ότι καμία από αυτέ δεν θα σε σώσει. Αλλά η τηλεζωή σου. Γιατί τη τηλεζωή έχει. Λοιπόν, συμμετέχει στο πάνελ εκεί τη. Ε, τη Ξεκολατζού. του πρωινάδι. Ξέρω εγώ στα τηλεπεγνίδια. Απαντού στον προηγούμενο φίλο. Λέει τι δεν καταλαβαίνουν. Όλα μεγάλε μεγάλα τα καταλαβαίνουν. Όλα τα καταλαβαίνουν. Είναι δύο οι Όσοι τα καταλαβαίνουν κάνουν του Μπεκί γιατί έχουν ίδιο νόφελο. Και υπάρχει και μια κατα... κατηγορία ηλικίων οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν. αυτού δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν υπάρχει με... τρίτο δρόμο. Λοιπόν, κάνουν του Μπεκί ψηλοκομμένοι γιατί κονομάνε απ την... Απ την ιστορία. Και φυσικά το καταλαβαίνουν. Δηλαδή τι δεν καταλαβαίνει ένας αριστερός τώρα του ρημάδ ότι ο Κουρέλας συμμετέχει και συμμετείχε σε όλο αυτό το πανηγύρι τι ακριβώς δεν καταλαβαίνει ο αριστερούμπας τι δεν καταλαβαίνει ο ποταμίσος τώρα του Θεοδωράκη ότι θα τον σώσει ο Δήμου και ο Τέλογλου και άλλα ο μπίστης ξέρω εγώ από άλλε ε, τέτοιες ιστορίες όλα δεν τα καταλαβαίνουν βέβαια θα το νιώσουνε καλό στο πετσί τους τη μέρα σου λέω – δεν είμαι προφήτης. Τη μέρα που θα ξυπνήσουν και θα τους πούνε 1500 πάρτε ένα διακοσάρι και πολλά σας δίνουμε. Τότε να δεις τι ωραία θα το καταλάβουν. Διότι η ξυπνάδα τους είναι συνηθισμένη με το πορτοφόλι τους. Παρακαλώ. Αυτά που την αλήθεια σου λέει Την αλήθεια ρε φίλε σου λέει Ο Σταθάκης Την αλήθεια σου λέει Τα μνημόνια σου καταργήσαν τους βασικούς μισθούς Σου καταργήσαν τις εργασιακές Τα μνημόνια τα καταργήσαν Τι να διαπραγματευτεί Ο Σταθάκης αυτή τη στιγμή Την αλήθεια σου λέει Γιατί θα σου πει μεθαύρος τα έλεγα Παρακαλώ Ποιοι εμείς Τα πάμε Tapa, tapa. Να είσαι καλά Να είσαι καλά κυρία μου Να είσαι καλά ποιοι εμείς Το εμείς είναι Ας πούμε Χοντρικά τώρα και αυθαιρετώντας Τρεις κατηγορίες Παρακαλώ Να είναι καλά Γεια σου κυρακούλα Να είναι καλά so Καλημέρα Γεια σου κυρακούλα, δάσε καλά, καλή σου μέρα Καλή σου μέρα, η κυρακούλα τώρα, πρόσεξε Έχει προσφέρει, λέω, μία, εγώ δεν την ξέρω Μία ακροάτρια, λοιπόν είναι γιαγιά από τι μου πέω. Έχει προσφέρει σε αυτή την κολοχώρα Παιδιά, φόρου δούλεψε τι, έχει προσφέρει, ρε, α... τι έχουν προσφέρει αυτά τα άεργα άτομα Που καλούνται αυτή τη στιγμή να σε σώσουν Απαντώ και στην προηγούμενη φίλη τηλεκροάτρια Τι να καταλάβουμε Αφαιρετώντα λοιπόν, ε, ποιοι εμείς, επειδή το ρωτήμα ποιοι εμείς, τρεις κατηγορίες είμαστε οι εμείς. Είναι η πλειοψηφία η οποία κοιτάει αληθορίζοντας την κολότσε στην οποία είναι τα φράγκα και η ηθική της. Ναι ή κάνω λάθος. Είναι μια μικρότερη κατηγορία, αυτή είναι η πλειοψηφία. Είναι μια μικρότερη κατηγορία η οποία για κάποιο λόγο έχει ακουμπήσει τις ελπίδε στο σταθάκι, Λοιπόν, και είναι και μια τρίτη κατηγορία ελάχιστον, οι οποίοι τσαμπουνάνε και λένε αυτά που λένε, αλλά είναι ελάχιστοι. Χοντρικά λοιπόν και αυθερετώντας, τρεις κατηγορίες είμαστε, οι ποιοι εμείς. Ποιοι εμείς λοιπόν, ποιοι εμείς, θα δεις πόσο θα, πόσο θα τους τσούξει όταν θα ξυπνήσουν μια μέρα και θα τους πούν αυτό που σου είπα. Τι θα κάνουν τότε ρε μεγάλε, τι όπως τους έχω ξαναπεί, θα βγείτε να τους κάνετε ντάτσι ντάτσι. Ή θα σας κατεβάσει τη συνδικαλιστούρα στο δρόμο Για αγωνιστική γυμναστική Το ξύλο της Αρκούδα θα φάτε Και θα είναι από ροζ φρουρούς της Δημοκρατίας Διότι οι φρουροί της Δημοκρατίας δεν αλλάζουν ποτέ από την εποχή του Όθωνα Παρακαλώ ε, Ναι, ναι, ναι, ναι θα, Όχι ξύλο θα φάνε Θα τους λισάξουνες στη σφαλιάρα διότι ξύλο από σοσιαλιστήματα τζι έφαγε. Yes. Έχεις την εντύπωση ότι δεν θα φας από σιριζαίο Έλα, παρακαλώ Α, και κέσσα Ωα, wow, καλά, εσύ Ψυχοθεραπεία, αδερφέ Αληκτάμε να πούμε για ψυχοθεραπεία Βγαίνει εκεί να πούμε στην παραλία και φώναξε. Χάχα χαλά. έτσι και αυτό, ναι, μπράβο, ναι, σωστά. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Φιλιά στον Εκολύπτη από το θαυμαστή του εδώ πέρα. Πού να μου λέει ο άνθρωπο, και στην παραλία να φωνάξω. Θα με πλακώσουν, θα φάω το ξύλο τη αρκούδα. Ξαναπέστο. Αυτό λοιπόν σου λέει ο Σταθάκη, σου λέει την αλήθεια. Ποια μνημόνια σου λέει να διαπραγματευτώ, Αυτά είναι de facto, έχουν γίνει. Πάει, τέλειωσε. Έρχονται και χειρότερα μέχρι να αναλάβουν την εξουσία. Θα γίνουν κι άλλα. Το παιχνίδι τώρα που παίζει ο Τόμψεν το βλέπετε όλοι. Για να χωθεί πάλι μέσα με δάνεια και νέα μνημόνια η ιστορία, το βλέπετε όλοι. Μην μου πείτε ότι δεν το βλέπετε. Λοιπόν, όταν λοιπόν θα έρθει ο Σταθάκη, θα σου πει τι να διαπραγματευτώ, μεγάλη. Τώρα το μόνο που μπορώ να διαπραγματευτώ είναι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ναι, θα διαπραγματευτεί. Ναι, εντάξει, λέμε τώρα. Και το αλλού που μα είπε που θα βρίσκει τα λεφτά ο κύριο Τσίπρα. Ρημόν, λοιπόν, τι δεν καταλάβουμε, μεγάλε, όλα τα καταλαβαίνουμε. Τώρα σου λέω, σου λέω να με σώσουν οι ποταμίσχε σου, ποιε τώρα να πούμε. Οι οποίε να πούμε κυκλοφορούσαν. Εδώ κάνουν αυτή τη στιγμή, χωρί καμία εδώ, κάνουν τηλεοπτικό πληστηριασμό, όπω το λένε, στο ποιο ήταν ο μεγαλύτερο κολογλήφτη του Πασόκ. Ο Θεοδωράκης ή ο Κοστόπουλο. Οι ίδιοι τα λένε Οι ίδιοι τα λένε Ήτανε λέει τα μεγαλύτερα πινέλα του Πασόκ Κατάλαβες Οι ίδιοι. Οι ίδιοι Κατάλαβες και μου λες εσύ τώρα Ιστορίες για αγρίους Γεια σου σταθάκι με την παρέα σου 200.000 ελεύθεροι επαγγελματίες όπως και 50.000 πολιτικοί μηχανικοί λέγαμε προχθές Που δεν μπόρεσαν να εξοφλήσουν την προσωπική τους ασφάλεια Μπαίνουν στο χοντρό παιχνίδι των κατασχέσεων Για τις ασφαλιστικές εισφορές Καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε Αυτούς μόνο αν τους βάλεις κάτω Ξέρεις τι εκλογικό ποσοστό είναι Είναι μεγάλο Εδώ αρχίζει και σε πιάνει τρέλα τι μπορεί να του υποσχεθεί λοιπόν αυτή τη στιγμή Το κόμμα, το κομματίδιο, το, το απόκομα ενό τέτοιου ανθρώπου ο οποίος Αν δεν οδηγείται στην καταστροφή είναι ήδη καταστρεμένος Τι ακριβώς μπορεί να του υποσχεθεί Και να τρέχει να κουνάει σημαίες σε χορτασμένα Παρακαλώ Ναι, είναι μαζί με τις οικογένειές τους λοιπόν. Βάλε και, τους... Βάλε και το 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Βάλε και αυτούς εδώ μαζί με τις οικογένειες άλλων εκατομμύριο Δεν βγαίνουν τα νούμερα, ρε παιδιά. Δεν βγαίνουν τα νούμερα των παλαμακιστών. Δεν βγαίνουν τα νούμερα των παλαμακιστών. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να σε καλούνε να, να, να εκλέξεις και τοπικούς σωτήρες και περιφερειακού σωτήρες ποιους τέσσερα χρόνια. Εδώ τώρα, σε είχαν, είδα δυο κυρίες εκεί πάνω στην γειτονιά μου και πρωί να πούμε με κάτι σακούλες, με συγχωρείτε λέω, τι κάνετε εδώ εσείς πρωί πρωί λέει, είμαστε λέει καθαρίζουν Πρόσεξε Όχι δεν είχε ξαναεμφανιστεί εκεί πέρα να πούμε άνθρωπος Μια λάμπα η οποία ε, τρεμόπαιζε και δεν άναβε ποτέ εκεί στη γωνία που πατάνε τα γατιά τα αυτοκίνητα Τώρα την άλλαξα Μετά από τέσσερα χρόνια Σκοτ, σκότους Λοιπόν άλλαξαν και τη λάμπα Αυτή είναι την αλλάξει δηλαδή Τι ακριβώς να αλλάξει Δεν βγαίνουν βέβαια τα νούμερα όπως λέγαμε Όμως Όπως είπε και ο <coughs> Ο Άδωνης, τον Τόμψεν uh, Όταν του είπε ότι με Το σαλάμι Λοιπόν άμα τους το χώσω <coughs> Με τη μία θα τους πονέσει Γι' αυτό τους το κόβω <coughs> Αυτά είναι τα ωραία Λοιπόν... Και έχουμε το ότι... Αναρωτιέται, στεναχωριέται τώρα εδώ οι φίλοι Ποιοι εμείς λοιπόν... Στα ελληνικά χρονικά... Ξέρω δεν ξέρω πόσες φορές η πολυδομία έκανε καλά τη δουλειά της σωστά η... Την έκανε σωστά όμως εκεί λέει Στις σκουριές Αλλά η δικαιοσύνη... Είχε άλλη γνώμη λέει Κακός έπραξε η πολεοδομία. Είναι νόμιμες οι εργασίες της ελληνικός χρυσός Στις κουριές Για τον ηλεκτρομηχανικό εξοπλισμό της εταιρείας Παρακαλώ Έλα φίλε και, και, και πώς την είπες Μάρκα για ράφτι Τι ράφτι Ποιος ράβει Α για ράφτι Είπαμε θες να, να ράψεις κανένα κοστιγμάκι και εσύ έλα, έλα, έλα, έλα. έλα ρε φίλε Θες, θες να πας στο ποτάμι; Δες σε μια πέτρα στο λαιμό Ανέβα εδώ στο γιουφύρι απάνω Μια χαρά είναι η απόσταση ε, κάτω Δεν έχει και νερό Μια χαρά θα του σπάσει το κεφάλι Λοιπόν και επαφάνθη που λες ότι Η δικαιοσύνη Ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά της λέει η, η πολυδομία Τι θα σου πω τώρα δεν μπορούμε να συνονοηθούμε μεταξύ μας τελικά όταν πρόκειται για συμφέροντα ε, κατακτητών Τώρα ση μεγάλε δεν μου λες τι έγινε ξέχασες Πέρασαν οι μέρες με τις ΜΚΟ και το πόσα φάγαν ε? Φάγανε, τρελάθηκες εσύ, τρελάθηκες Α, Κάτσε να σου πω τώρα Μιλάς εσύ λοιπόν για μη κυβερνητικέ οργανώσεις Η ρημάδ του Κουρέλα, η Χρυσή Αυγή και το Λαός το κόμμα του Καρατζαφέρη δεν είναι μη κυβερνητικέ οργανώσεις Είναι κόμματα Ξέρεις πόσα λεφτά πήραν χοντρικά Χοντρικά να σου πω τώρα Για ερευνητικούς σκοπούς oh. Για ερευνητικούς σκοπούς Διότι άμα δεν έρευνα η Χρυσή Αυγή Ο Λαός και η Ρημάδ Ποιος θα κάνει ρε μεγάλε κανένα ερευνητή του Πανεπιστημίου Όχι oh, σε παρακαλώ πολύ Ποσά ενίσχυσης για ερευνητικούς σκοπούς από το 2005 μέχρι το 2013 2.300.000 ευρώ 300.000 ευρώ χοντρικά για τη Χρυσή Αυγή το 2013 155-156.000 ευρώ για τη Δημάρ και άλλα 144 επίσης το 2013 Τι έρευνες κάνουν αυτοί τώρα τα κάνουν έρευνες <χει> Κατάλαβες τώρα Μεγάλε Γιατί να πλήρωνε ο Σαμαράς και παρέα του Τις Βίλες και τα ξενοδοχεία Στην Κεφαλονιά Διότι να δούμε τα ξαναϊπούμε Δεν σου είπε ψέματα ο... ο Γιουργάκης Παρακαλώ <κυρίες> <χει> <τ <Save> <τ Έλα, ρε Νέκ, ναι. τάμπε, ξύπνησε, ξύπνησε, έλα. Ναι, σου λέω να απομενέ, ναι. έλα, για. Μετρούσαν ακριβώ όπω το λε, πόσο βαθιά θα φτάσει το σαλάμι, το γερμανικό σαλάμι, μέχρι το λαιμό μα. Ερευνητικού σκοπού τώρα. Η, η Ριμάδα έχει ερευνητικού σκοπού. Κατάλαβες τώρα, βούμε πούμε, ο Χρυσή Αυγή και ο, και ο Λαός. Και ε, ε, νομίζω ότι όλη η Ελλάδα είναι ανατριχιασμένη σήμερα Άστα σου λέω να πούμε Διέγραψε η Ευσιαία το εμπραβήσιμο τον Κιδίκο Πω πω πω πο, πλήγμα που δέχθηκε η δημοκρατία και η δημοσιογραφία Ναι το διέγραψαν λέει για το λουτιέτ στην έρθια της κτλ. Δεν μου λες πότε φυσικά φαντάζομαι ότι όταν θα ήταν με την Πώς τη λέγανε εκείνη την Κορομπυλά και παρουσίαζαν τον Μπραβύσιμο Ο Μπραβύσιμος ο Κερδί Τότε έγινε και εκλεκτό μέλος της Εσιαίας Αυτά είναι τα ωραία Με τα οποία βέβαια έχεις έτσι έναν κλαυσίγελο Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν. Κάποιο λοιπόν μίλησε περιπεκτικά για το μεγάλο συγγραφέα κοκτό Μάθαμε και τον κοκτό τώρα ρε παιδιά Μάθαμε και τον κοκτό Τι να κάνουμε που είπε εγώ είμαι αφοσιωμένο στον άντρα μου Στα κραγιόν μου και στα βιβλία μου, και όχι στην πολιτική, μάθαμε και τον κοκτό και έγινε έξαλλη η εσυεία, διότι η δεν είναι <χω> όποπνίγα ομοφοβική. Δηλαδή άμα λες σε κάποιον, ρε μεγάλε, κάνε ότι γουστάρει να πούμε ο ποπό σου, αλλά γιατί πρέπει να το κάνω κι εγώ, γιατί θες να μου το επιβάλεις, αυτό είναι ομοφοβία. Και βγήκε η εσυεία, και ποπό είδε λοιπόν την εσυεία, και δεν τη φοβήθηκε αλλά μεγάλε, 50 εκατομμύρια, όπως το ακούς, 50 εκατομμύρια επιβάτες θα έρθουν στο ελευθέριο Βενιζέλος όταν θα το αγοράσουν οι Κινέζοι επενδυτές. 50 εκατομμύρια επιβάτες. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε. <laughs> Μόνο ένα πράγμα, σου λέω, φαντα... αυτή τώρα, αν είναι Κινέζοι, όπως σου έχω ξαναπεί, το ευχάριστο είναι ότι δεν τρώνε πολύ, ρίζι τρώνε και δεν χέζουν πολύ. Καταλαβαίνεις λοιπόν, τουλάχιστον θα έχουν δουλειά εκεί οι εκενώσεις Βόθρονο Αχόρταγος. Yes, I... Όπως λέγαμε λοιπόν, ο πιο γρήγορος Πασόκος τα τσακώνονται για το ποιος είναι πιο γρήγορος Πασόκος Αφισοκολλητής, 1,1 εκατομμύριο ευρώ στους οίκους αξιολόγησης από το 2.9 μέχρι το 2.13, Πληρω... πλήρωσε 1,1 εκατομμύρια ευρώ σε οίκους αξιολόγησης για να αξιολογήσουν τι τι ακριβώς να αξιολογήσουν την κατάδια μας και την καταστροφή μας όχι για να μην ότι δεν υπάρχουν λεφτά εντάξει και έχουμε τώρα να πούμε συνέχεια στις ε, αυτοκτονίες Ελλήνων ένας 49χρονος καθηγητής αυτοκτόνησε στο σπίτι του λοιπόν αυτός αποφάσισε να αυτοκτονήσει με το μαγάλι, σημειολογικά αφήνοντας ορφανά δυο παιδιά άφησε πίσω και τη σύζυγό του στην Αλεξάνδρεια πάνω στην Ημαθία Πήρε άδεια την προηγούμενη μέρα από το διευθυντή του σχολείου έμενε μόνο σπίτι άναψε το μαγκάλι και έχοντας κλειστά τα παράθυρα και τις χόρτες, πέθανε μάλιστα μάλιστα και όπως γράψαμε σε ένα αρθράκι εκεί στον τοίχο ούτε το όνομά τους αυτών των στρατιωτών που πέφτουν καθημερινά σε αυτό τον το πόλεμο ούτε το όνομά τους δεν γνωρίζουμε. Ναι, εντάξει. Ωραία, ο άνθρωπο να μην άντυχε το παρακάτω. Δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν αντέχουν το παρακάτω. Παρακαλώ. Τι να βάλει δηλαδή, για πέτα. Τι, δηλαδή. <Τι> εντάξει. δηλαδή ευχαριστούμε πολύ για την παραδοσία <Τι> <Μάλη. Τι> Ναι εντάξει, να σε καλά παιδε <Τι> Να σε καλά <Τι> Να σου πω ότι την εκπομπή την κάνουμε επειδή αρέσει σε Και την κάνουμε επειδή την γουστάρουμε εμείς και επειδή αυτό γουστάρουμε να λέμε και αυτό γουστάρουμε να ακούμε, γι' αυτό την κάνουμε την εκπομπή. Αν δεν σα αρέσει, στο διπλανό ραδιόφωνο σίγουρα θα ακούσετε μπάολα και ό,τι γουστάρει η ψυχή σα. Λοιπόν, ε, ε, ενημερωτικά, φίλε Τηλεοακροάτα. Γουστάρει, κάθεσαι, ακού. Δεν γουστάρει, δίπλα. Λοιπόν, αυτή τη μουσική γουστάρουμε να παίξουμε στην εκπομπή, αυτή παίζουμε. Αυτά γουστάρουμε να λέμε, αυτά λέμε. Διότι δεν έχουμε από πίσω ούτε ποτάμια, ούτε θάλασσες, ούτε τίποτα. Παρακαλώ. Βέλα, για. μέχρι και εδώ το... Λοιπόν, ενημερωτικά, φίλε μου. Δίπλα υπάρχει να ακούσεις ότι γουστάρεις. Έλα, άλλαξε. Παρακαλώ. Είπε, α, αμάρμυρα, αμάρμυρα. Α, σαρές. Τζόρτζ. Με δύο με Γεια καλά. Γεια σου τη Δαλκαδιάρη. Ορίστε παρακαλώ. γίνεται, Που woman που woman που μαζέψτηκαν τα λαμάνι. Που. Α. Θα σου, βεβαίως θα σου, δώσω, θα σου δώσω εξήγηση αμέσως στον αέρα Έλα, έλα, γεια σου φίλε μου, γεια σου Ρωτάει ένας φίλος τηλεακροατής Πώς γίνεται να μαζεύτηκαν όλα τα λαμόγια στην Ελλάδα Κάτσε θα σου πω, περίμενε, παρακαλώ Όχι μου yeah. Λοιπόν, άκου φίλε τώρα γιατί μαζεύτηκαν τα λαμόγια εδώ Δεν άκουσες την εκπομπή χθε. Διότι η Ενωμένη Ευρώπη Όπου φάγανε λεφτά άλλων λαών όπως έφαγε ο, ο Γιάννουτσεκ στην Ουκρανία Έβγαλε, φύρε, έβγαλε φυρμάνι και του, του μπλόκαρε όλους τους λογαριασμούς Τα πάντα Κατάλαβες γιατί μαζεύτηκαν όλα τα λαμόγια στην Ελλάδα Η Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη τα αγαπάει τα λαμόγια. Αφού είναι ελληνικά Είναι σύμμαχος, παρακαλώ Δάσε καλά, δάσε καλά. σε καλά, δάσε καλά, καλά, καλά. Εδώ μια άλλη φίλη ακροάτρια στέλνει χαιρετίσματα και φιλιά στη Γιαγιά Κούλα που εκτό των άλλων ακούει και μετάλλικα. Γεια σου, για σου, Γιαγιά Κούλα, καλή σου μέρα. Κατάλαβε μεγάλε. Πιάσανε την 90χρονη, 80χρονη, πόσο ήταν. Ταλαιπωρημένη από εγχειρήσει. Ε, η οποία δεν χρώσταγε τίποτα η γυναίκα. Ήταν 900 ευρώ τα οποία είχαν παραγραφεί εδώ και χρόνια. Την ταλαιπωρήσανε. Την ξεσκίσανε, την ξεφτυλίσανε, επιβαρύναν την υγεία τους και τα λαμόγια όπως λέει ο φίλος μας λένε από τη τηλεοράσεων πόσο γρήγοροι αφισοκολιτές του Πασόκ ήταν και γλεντάνε, γλεντάνε με τον τίμιο υδρότα τους. Κατάλαβες μεγάλε; Τη γιαγιά πιάσανε και την ταλαιπωρήσανε. Παρακαλώ. Α, μπράβο, ναι, ναι, ναι και δεν ξεχνάμε τον Μπουμπούκο που είπε καλά την κάνανε λέει τη γιαγιά που τη συλλάβανε αυτά μεγάλε και απαντάμε τώρα ερχόμαστε πίσω στο φίλο τηλεακροατή που λέει που ε, δεν θυμάμαι τηλεακροάτρια τι ήταν που απορούσε λέει τι δεν καταλαβαίνουν εσύ λέει, βλέπ, δεν βλέπεις ότι δεν Βλέπει, βλέπεις και στον τόπο σου τα λαμόγια να κορδώνονται να περνάνε να ανάβουν τα πουρα ακόμη λοιπόν και δεν τα κουμπάει κανένας και τη γιαγιά την διασύρανε Της επιβαρύναν την υγεία Μια ταλέπορη γυναίκα η οποία επαναλαμβάνω Σε αυτή την κολοκατάσταση Έχει προσφέρει Έχει προσφέρει παιδιά Έχει προσφέρει δουλειά Έχει προσφέρει φόρους Λοιπόν κατάλαβες Ενώ τα λαμόγια είναι τώρα υποψήφιοι σωτήρες Παρακαλώ Ορίστε Ορίστε παρακαλώ Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι τίποτα, ναι, ρωτάει ένας φίλος τηλεκρατής αν η αστυνομική και ο διοικητής του τμήματος άκουσε που μίλησε η γιαγιά τι είπε, ότι ο Ισαγγελέας έλεγε περιμένω τα διαδικαστικά λέει να την αφήσω, Καταλα τα, τις ιστορίες, να αφήσει την, την, την τρομοκράτησα, η οποία δεν χρώσταγε, δεν χρώσταγε ρε ελλινάρα. τι άλλο θες να σου πω, ας σου πω όμως, ότι εκεί που θα πατήσει το ποδάρι του σήμερα ο αυτός ο ο εκπρόσωπος το... της κατοχής στην Ελλάδα Μουσική Εκεί στην περιοχή στο χωριό λοιπόν στους λιγιάδες υπάρχει και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ε, ο τελευταίος επιζών αυτού του ολοκαυτώματος των λιγιάδων είναι ο Παναγιώτης Μπαμπούσκας ο οποίος, Παναγιώτης, ήταν μόρο 19 μηνών όταν οι Γερμανοί σκότωσαν τη μάνα του Κάρφωσαν στο μικρό ε, Παναγιώτη Πρόσεξε, το, το, του καρφώσαν την ξυφολόγκη στην πλάτη 19 μηνών παρόλα όλα αυτά επέζησε Λοιπόν βρέθηκε μέσα στα χαλάσματα, τον βρήκαν στη συγχωριανοί του Μετά να θυλάζει από την νεκρή μάνα του Νοσηλεύτηκε σε ένα πρόχειρο νοσοκομείο του Ελλάς τότε Και έγινε το σύμβολο των ανταρτών της περιοχής των λιγιάδων. σήμερα ο κύριος Παναγιώτης Μπαμπούσκας ζει στην Ελευσίνα και έχει ακόμη το σημάδι της Ξυφολόγκης στην πλάτη του να σας θυμίσουμε ότι τα θύματα στις λιγιάδες ήταν 34 μωρά και παιδιά 37 γυναίκες και 11 ηλικιωμένοι οι άντρες γλίτωσαν γιατί δούλευαν στα κτήματα ήταν έξω και οι αντρουλές συμμαχοί σου, Ελληνάρα μου, οι Γερμανοί, σκότωναν μωρά, γυναίκες και γέρους. Είναι η μοναδική περίπτωση ολοκαυτώματος στην Ελλάδα μάλλον, που όλοι οι άντρες σώθηκαν γιατί ήταν στα χωράφια και πήραν από μακριά το μακ, χαμπάρι, το μακελιό το οποίο γινόταν. Και όταν γύρισαν από τα χτήματα δεν μπορούσαν να μαζέψουν γιατί είναι και τους στου λυγιάδες το αίμα Μουσική κατάλαβες Μουσική και όλα αυτά γιατί Μουσική γιατί τα κάνανε οι γερμαναράδες διότι οι αντάρτες σκότωσαν τον Γιώσεφ Ζάλμιγκερ συνοδοιπόρο και κολλητό του Αδόλφου Χίτλερ την ώρα που γύριζε από την πρέβεζα ο μετά από γλέντι με πουτάνε ελληνίδε. να το τονίζουμε αυτό ένας λοιπόν από τους πιο απάνθρωπους ναζί Που πέρασε από την Ήπειρο Με την ημεραρχία Εντελβάης Αυτόν ξεκλήρισαν οι αντάρτες Και ως αντίπινα Οι αντρουλές σύμμαχοί σου Γερμανοί Σπάξανε 34 μωρά και παιδιά 37 γυναίκες Και 11 γερόντους Αυτό λοιπόν τον τύπο ορίστε. Μπράβο. Μπράβο, έλα Ναι, για να κλείσω, να κλείσω. Ό,τι μπορέσαν καναν και οι Γερμανοί Ξέρεις ποιο είναι το, το στίχημα, φίλε μου Ότι εμείς δεν κάνουμε ό,τι μπορούμε Να τους χώσουμε την ξυφολόγχη Εκεί που πρέπει Ακριβώς Και σήμερα θα βαράνε οι παράτες στους λιγιάδες Αυτόν λοιπόν, αυτοί λοιπόν Είναι η Γερμανοί, παρακαλώ Λοιπόν yeah. yeah. Να κλείσουμε αυτή την εκπομπή λέγοντάς σας ότι ο Παναγιώτης, ο κύριος Μπαμπούσκας που ζει αυτή τη στιγμή στην Ελευσίνα μεγάλωσε μόνος και από το χτύπημα από την ξυπολόχη, περπάτησε στα τέσσερά του, τα τέσσερα, τεσσάρων χρονών. η σύμμαχοί σου τα κάνανε αυτά, οι οποίοι σήμερα σφάζουν διαφορετικά τους συνανθρώπους σου, αλλά δεν σ', αφήνει, δεν σ αφήνουν τα λεφτά. Να το δεις αυτό Γι' αυτό ακριβώς το λόγο Παρακαλώ Τι λοιπόν, Ναι ναι Λοιπόν αφί... να δω κλείσω ρε παιδιά να... Λοιπόν Δεν σ' αφήνουν τι λεπτά έχω τώρα Λοιπόν τέλος πάντων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο Θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα Αφιερώνοντας Σε όλους σας ένα τραγούδι Που περιγράφει τις θηριωδίες ενός Άλλου σφαγέα του τοπάλος μάν που ξεκλίδισε την κερασούντα στον πόντο Πράγματα τα οποία δεν ακουμπάνε οι πατριδοκάπηλοι Έλληνες Οι ελληνοφανείς ελληναράδες Λοιπόν, σας το αφιερώνουμε γιατί σήμερα εκτός από τους χιτλερίσκους Έχουμε και πολλούς τοπάλος μάνιδες στην Ελλάδα Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους σας Τα παιδιά σου μάνα μοτοπάλος μάν Σαν νερά της περασούντας όχα μάνα μάνα Στέρνει μάτια ξανή. Όλα θα μείνουν γύρω Στου χαμά, αμά, αμά, σέρνει πάλι καρδιά, αμά, αμώτο, πάλι ωμά. Στι κρεμάλε, στι πάλι Τα χέρια πέτρες παγά. Μια σπιθά, μια ελπίδα. Για περιστέρια κοιτάγα παντού κοράκια τα. Όχαμα, Ναμα, Ναμα, την κατάρα σε στο σεμα, να μπορώ το παλοσμά, σφασικλέπι κι ατιμάς η όχαμα, Ναμα, Ναμα, Ναμα, την κατάρα σε στο σεμα, να μπορώ το παλοσμά, σφασικλέπι κι ατιμάς η όχαμα. Αυτά για σήμερα κυρίες μου και κύριοι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας και την ακρο... για την ακρόαση, αλλά και για τις παρατηρήσεις σας. Να είστε όλοι καλά πάντα. Γεια και χαρά σας. Εκατόν FM Stereo.